100,9 FM stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή Είσαι του. Τι άλλα ελληνικά ρε γάμου, το να χρησιμοποιήσουμε Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε φούσιμο Να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτη του καροτσάκι Με το και να το μετάξετε στην Ψητάλια Στα παπάρια, του τι έγινε στην Ελλάδα Ε, είναι νόμος αυτού του κράτου Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες χώρες Γ Γέλα σου λέω, είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανιούχο, ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα-ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ρε Αλέξη θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα με τρελαθώ, εσαι φίλος. Η σύντενη μα είπες ότι ήσουνα, είσαι ταυμαστής του σχεδίου Μάρσα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 Στον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρου Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στον τοίχο Μπροστά από τον τοίχο, πίσω από τον τοίχο, πάνω από τον τιχο. Καλώς ήρθατε όλοι Στο ράδιο άρτα και στους 101,5 Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι, καμιά ωρίτσα θα είμαστε παρέα Προσπαθώντας τα γνωστά Οι δικές σας επεμβάσεις Στο 2681 4060 I'm deadly Because I'm the king of the dogs I'm hanging out Where the spirits dwell I can smell things That you cannot smell I'm the king of the dark. Κυρία μου και κύριε μου, τα... νομίζω ότι παρακολουθώντα όλη αυτή τη κατάσταση τα βλέπετε τα φαινόμενα <ΣΣ2> και φαντάζομαι <ΣΣ2> ότι κανένας σόφρον άνθρωπο σε αυτή τη χώρα Μουσική Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι όλα αυτά γίνονται Για το καλό του λαού Ή για καλό της μέριδα του λαού Τέλος πάντων που υποφέρει Μουσική Δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά Για το λαό Διότι όπως όλοι Διαπιστώσατε ακόμη μια φορά χθες Μπορεί να γίνονται αυτά εκτός Βουλής ε, Μέσα στη Βουλή όμως Οι νόμοι που ψηφίζονται Δεν έχουν καμία σχέση Με το συμφέρον Του ελληνικού λαού Οι νόμοι που περνάνε Δεν ξέρω όπως έχω ξαναπεί Αν αυτούς τους νόμους τους σκέφτονται οι ίδιοι Ή αν είναι Εντολές που εκτελούν πάντω Πάντως ένα είναι σίγουρο ότι αυτό το, το πανηγύρι, γιατί για πανηγύρι πρόκειται, το οποίο εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες στην τηλεοπτική και όχι μόνο δημοκρατία τους, δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση, με το αποκαλούμενο και συμφέρον του λαού. Δεν έχει καμία σχέση. Με τον λόγο για τον οποίο έχουν ψηφιστεί αυτοί οι άνθρωποι δημοκρατικά και έχουν σταλεί εκεί που έχουν σταλεί για να εκπροσωπούν το λαό. Ας αφήσουμε το αν ουρλήθηκε κανένας για το νομοσχέδιο που είπαμε χθες. Αλλά όλα αυτά τα μπαμ και μπουμ τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες έχουν καμία σχέση με δημοκρατία Όλοι αυτοί που ορίονται στα γυαλιά των τηλεοράσεων έχουν καμία σχέση με δημοκρατία Μέσα σόλα όλα τρομοκρατικό χτύπημα λέει στο πρώτο αίμα του, του γνωστού Σύνθημα κράτο ΜΜΕ ο Ναζί, όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί και άλλα διάφορα. Μουσική Τώρα τι να πει κανένα, και φυσικά καταλαβαίνει ότι ορλείονται άπαντε για τα τρομοκρατικά ε, χτυπήματα όπω τα αποκαλούν οι ίδιοι. Φυσικά ένθεν κακήθεν, αλλά για το πραγματικό πρόβλημα. Για τα πραγματικά προβλήματα τα οποία ταλανίζουν μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού δεν φωνάζει κανένας. Κυριολεκτικά όμως κανένας. Μέσα σ' όλα, μέσα αυτόν τον ρημαγδό είδαμε να απομακρύνονται και δημοσιογράφοι από εφημερίδες διότι γράψανε, ήτανε κάποιες φωνές ε... Στι ελεύθερες πέστε όπως θέλεις διότι μάλλον οι ηθόκοι τους οποίους ξέρω εγώ, για τους οποίους γράφαν διαφων, διαφώνησαν με αυτά τα οποία γράφαν. το παράδειγμα το ένα είναι ο Δελαστίκ το άλλο είναι ο Μπογιόπουλος δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος ο Μπογιόπουλος ήταν μια φωνή έγραφε την άκουγες τον, την καταργήσανε λέει τη στήλητο, από το από το ριζοσπάστη εκεί πέρα το λόγο μόνο οι ίδιοι τον ξέρουν. Ε, ο Δελαστίκ έγραψε ένα άρθρο ένα άρθρο όπου ανέλυε έκανε μια πολιτική ανάλυση ο άνθρωπος και το, και το Δημοκρατικό η Δημοκρατική Εφημερίδα Έθνο τον, τον έθεσε εκτός των τυχών. Ναι, η Δημοκρατική Εφημερίδα Έθνος όπως το ακούς. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τον Πογιόπουλο ή τον Δελαστίκ. Όμως, λέγανε τη γνώμη τους. Ήταν τουλάχιστον απέναντι σε μια κατάσταση Όποια και αν ήταν αυτή Επαναλαμβάνω Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς Όμως τους απομονώσανε Τους ταρανε. Τι άλλη ε, έκφραση να βρω Τους αποπέμψανε Διότι τώρα είναι άλλο πράγμα ρε παιδί μου Να σου βγάζει λόγο ο κοτσούμπας Και άλλο πράγμα να πούμε να σου γράφει ο Μπογιόπουλος Αυτά έτσι όπως εκφραζόταν ο άνθρωπος έτσι όπως έγραφε, έτσι όπως τα έλεγε εκεί στη στήλη του στο ριζοσπάστη και πολλές φορές και σε συνεντεύξεις που του παίρνανε. No Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Starling. Γιατί άραγε να συμβαίνουν όλα αυτά. Να σκιαχτούμε κι άλλο. Μα έχουμε σκιαχθεί πλέρια. <Τι> να πληρώσουμε κι άλλο. Πληρώσαμε τον άμπακο, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Μιλάω για τη μερίδα, έτσι. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι κάποιοι έχουν και πληρώνουν ακόμα. Γι' αυτό και είναι ικανοποιημένοι οι Τρόικα. Αυτοί που δεν έχουν, δεν έχουν να πληρώσουν. Τι σκηνικά είναι αυτά που στείλουν για πραξικοπήματα και διάφορα άλλα τέτοια. Θα απειλεί η Χρυσή Αυγή να απαρατηθεί, να πάνε στι κάλπε. Τι σκηνικά είναι ακριβώς όλα αυτά Τι ακριβώς σκηνικά είναι όλα αυτά Ποιον εξυπηρετούν αυτά τα σκηνικά said... Πάντως το σίγουρο Και μην μου πείτε ότι διαφωνεί κανένα. μαζί μου Είναι ότι δεν εξυπηρετούν Τον άρρωστο, το ξενταξιούχο Τον άνεργο, το παιδί που πάει σχολείο Και δεν θα, θα έχει σε λίγο θέρμανση Αλλά δεν έχει ούτε Και τα μολύβια του για να γράψει όλη αυτή τη τη μερίδα του ελληνικού λαού η οποία έπεσε σε αυτό το δίχτυ αυτής της κατάστασης και, και σπαρταράει όπως σπαταράνε τα ψάρια μέσα στα δίχτυα λοιπόν, Αυτή όλη η κατάσταση εξυπηρετεί κάποιον, κάποια μερίδα από αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους προανέφερα και άλλου πολλού εξυπηρετεί τον ελεύθερο επαγγελματία που θα του πάρουν το αφημία αύριο και τον, εκ, τον τελείωσαν εντελώς Ποιον έχεις ακριβώ ακριβώς. Μήπως μπορεί κάποιος να μας απαντήσει. Them, Διότι υποτίθεται ότι σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα έχεις και αντιπολίτευση. Λέμε ρε παιδί μου, έχεις αντιπολίτευση. Ή ξέρω εγώ πως το έχουν κάνει τώρα το τόξο μνημονιακό, αντιμνημονιακό. Ωραία. Και μετέχει και η αντιπολίτευση σε όλο αυτό το πανηγύρι από την απέναντι μεριά και το πραγματικό πρόβλημα το πραγματικό πρόβλημα όχι απλώς υφίσταται διωγκώνεται διωγκώνεται όχι μέρα με τη μέρα ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεφτό διωγκώνεται, γίνεται τεράστιο διότι μας είπε τώρα ο, ο κύριος Τσίπρας ότι αν παρατηθεί η Χρυσή Αυγή θα πάμε όχι σε τοπικές εκλογές Αλλά σε εθνικές εκλογές Όπως καταλαβαίνεις Πάντα βρίσκεται ένα ωραίο θέμα Για να ασχολείτε Ενώ όπως προείπα Και θα γίνω κουραστικός Ο λαός στενάζει Ο λαός στενάζει διότι πάρα πολύ ωραία πάρτον πήγαινε τον φυλακή ε, πάρτον το σπίτι Δεν έχει από πού να στα πληρώσει Δεν έχει δουλειά Δεν έχει τίποτε από πού να σου τα πληρώσει Το πραγματικό πρόβλημα λοιπόν Όπω καταλαβαίνει, δεν το αντιμετωπίζει κανένα. Ούτε η συμπολίτευση, ούτε η αποκαλούμενη αντιπολίτευση. Ε, με εκείνο το οποίο ασχολούνται είναι το μπαλάκι που ρίχνουν μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, στην τηλεοπτική αρένα, για να καθόμαστε να πούμε, χάσκοντα από κάτω, με ανοιχτά τα στόματα, πολλών μας πέφτει και μασέλα. Όπω είναι ανοιχτό το στόμα γη, να παρακολουθούμε όλο αυτό το πανηγύρι. Όλο αυτό το πανηγύρι. Παρακαλώ. Πολύ σωστά Πάρα πολύ ωραία τα λέει εδώ ο μας Ξέρεις λέει, μου λέει καμιά χώρα δημοκρατική όπου βάλετε με πραξικοπήματα και όλα αυτά τα πράγματα, τρομοκρατικά χτυπήματα και η Τρόικα συναντάται με τους ε, υπουργούς, δίνει εντολές, κάνει ράνη θα φύγει το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα σταμολίσουν; Όχι δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω δεν ξέρω Δεν ξέρω ειλικρινά σου μιλάω δεν ξέρω διότι θα περιμέναμε, λέμε τώρα, θα περιμέναμε από κάποιους που είναι απέναντι να μην τσιμπάνε σε αυτό το, σε αυτό το δόλωμα να μην τσιμπάνε, να μην γλιστράνε σε αυτό το ταραμά, και να επικεντρώνονται στα απόλυτα προβλήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή ο, ο λαός αλλά όμως, όπως καταλαβαίνεις και... διότι το πρόβλημα τώρα ας πούμε του κυρίου Αλέξη Τσίπρα είναι να πάει σε εθνικές εκλογές η, η χώρα για να πάρει την εξουσία και εμείς βέβαια θα περιμένουμε και εφόσον υπάρχει η ελεύθερος αέρας θα του θυμίζουμε αυτά τα οποία λένε η δική του για τα 751 πρόσεξε όχι 750 ε, κατώτατο μισθό για την επαναπρόσληψη όπως είπε και ο κύριος Βουτσις των δημοσίων υπαλλήλων και όλα αυτά τα πράγματα κατάλαβες οι εθνικέ εκλογέ είναι το πρόβλημα βέβαια Ακούγοντας το Χρυσοχοίδη να σου λέει ότι θα χυθεί κι άλλο αίμα από τη Χρυσή Αυγή Κατάλαβες Και να μην σου λέει τι ψήφισε ο ίδιος Και τα συνεταιράκια του μέσα στη Βουλή Όπως ο χθεσινός νόμος που σας φέραμε εδώ και κάναμε το ρεπορτάζ Τι να θυμηθείς λοιπόν από εκεί και πέρα Με τι να ασχοληθείς Από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο σε σκιάζουν, σε σκιάζουν, σε σκιάζουνε σου παρουσιάζουν, σου παρουσιάζουνε σου παρουσιάζουν και τέλος τέλος τέλος το πρόβλημα, δεν έχεις πρόβλημα για αυτούς δεν έχεις πρόβλημα πια ορίστε παρακαλώ ναι με άρεσε με άρεσε. Ναι, άρεσε αυτό που είπες μάρεσε το Μ' άρεσε αυτό που είπε στη λέγα μου. Να αλλάξει ο όνομα η Χρυσή Αυγή και να το κάνει η χρυσή κολυμβίθρατο Σιλοάμ. Διότι είδε τι ωραία ξεπλένονται όλοι. Είδε τι ωραία με αυτή την κατάσταση ξεπλένονται όλοι. Ο είδες που σου έλεγε φάτσα κάρτα, εγώ δεν διάβασα τίποτα και υπέγραφα. Όλοι αυτοί τέλο πάντων. Όλοι αυτοί οι οποίοι σε οδηγήσαν εδώ που σε οδηγήσαν και όπω είπαμε από την πρώτη μέρα, τώρα μάχονται εναντίον του ναζισμού. Κατάλαβες, όπως θα σε βγάλουν από την κρίση, έτσι μάχονται και εναντίον του ναζισμού. Πολύ μ' άρεσε αυτό που είπες, αγαπητέ μου τηλεακροατά. Χρυσή κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ακριβώς. Διότι θα πάει τώρα το ΣΔΟΕ να ανοίξει τους φακέλους της χρυσή Αυγής, μάλλον του άνοιξε τους φακέλους και ανακάλυψε χρηματοδότες του κόμματο. Λοιπόν, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το, η Χρυσή Αυγή είναι κόμμα, δε, έτσι δεν είναι ας ανοίξει και το σφακέλος των άλλων κομμάτων <Συλίκη> ή μείναμε σε εκείνα τα 140 εκατομμύρια που το Πασόξ στην τράπεζα τι έγιναν εκείνα τα 140 εκατομμύρια που πήγαν <Συλίκη> <Συλίκη> τέλος πάντων αυτά όλα είναι για κατανάλωση κυρία μου και κυρία μου και για να, να προσπαθούμε πάντα να μην πέφτουμε κι εμεί σε αυτή την παγίδα σπρώχνοντας την κατάσταση να σας πούμε το εξή. λέμε τώρα για να δεις ποιους θέλουν στις εφημερίδες και ποιου δεν θέλουν. Από το έθνος, όπως είπαμε, τον Σουτάραντο Δελαστήκ για το άρθρο για μια πολιτική ανάλυση που έκανε. Όμως ο Γιάννης Καψής, ακούστε τι γράφει σε ένα άρθρο του, μεταξύ άλλων για τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα και τη δημοκρατία που κινδυνεύει. Λέει λοιπόν ο καλός δημοσιογράφος ότι φταίνε οι δίκαια ίσως αγαναχτισμένοι του συντάγματο που μούτζουναν τη Βουλή και κρατούσαν αγχώνες για τους βουλευτές σε ένα πρωτόγνωρο, με συγχωρείτε, αλλόκοτο ξέσπασμα βία. Φταίνε οι αγανακτισμένοι της κερατείας που δίδαξαν την τεχνική βίας. Ήταν μόνον άραγε ένα μικρό φυδάκι οι κουμπουροφόροι των σκουριών που μόνο από δεν βρήκαν το στόχο του στα, ε, στα κορμιά των αθώων φυλάκων. Αυτά γράφει λοιπόν ο δημοσιογράφος. τέτοιε φωνές θέλουν. Με λίγα λόγια το φασισμό τον εξέθρεψαν Αυτοί που κατέβηκαν στο Σύνταγμα Κατάλαβες Και τους την είχες βουρήξει Και έγινε ανάχωμα μετά ο Αλέξης Λοιπόν Οι κάτοικοι στην Κερατέα Που έκαναν τον αγώνα τους εκεί πέρα Για να μην γίνει όλη αυτή η κατάσταση Στις κουριέ Όπου τους τα παίρνουν όλα πέρα από το Τους δηλητηριάζουν Λοιπόν Αυτά γράφουν Αυτά θέλουν Αυτά προωθούν, κατάλαβες, οι αγαναχτισμένοι του συντάγματος φταίνε για τη δολοφονία του φίσα και για τον ναζισμό που παλεύει τώρα ο καψής και η δημοκρατία φταίνε οι κάτοικοι της κερατέα και φταίνε και κάτι κάτοικοι των σκουριών και σε ρωτάω εσένα τώρα έτσι, διαθέτεις, φαντάζομαι ότι διαθέτει λογική φαντάζομαι δηλαδή, παρακαλώ ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά θα έλεγχο. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, καριστώ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά. Δεν τα γράφει ένα στοιχείο. Έτσι. Τα γράφει από το βαθύ πασοκ ο καψή. Δεν είναι από το, απ το απλό βαθύ πασοκ. Είναι από το 65 στο κουρπέτη. Λοιπόν, Είναι από το 65 στο κουρπέτ, πέρα από το τι μα έδωσε και τα δύο μπουμπούκια τα οποία παλεύουν και αυτά εναντίον του φασισμού τώρα τους δημοκράτες γιους οι οποίοι ακολουθούν τα βήματα του μπαμπά λοιπόν αυτά σου γράφει ο βετεράνος βαθιπασόκος. μιλάμε για Βαθύπασόκο εδώ τώρα έτσι αυτά μας λέει ο κύριος Γιάννης Καψής μεταξύ άλλων μεταξύ άλλων και τώρα από πού να τον πιάσεις τον κύριο Γιάννη Καψή και από πού να τον αφήσει. ορίστε παρακαλώ Ναι. People keep talking about me, baby. Ναι. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Well, don't you καλά Απόλυτο. Α, ah, αυτά δεν τα λέμε, αυτά δεν τα λέμε. Το σκότωσαν το παιδάκι Ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι ναι Δυστυχώς Δυστυχώς Ε βέβαια ή, ήταν από άλλο πλανήτη yeah. Ήταν από άλλο πλανήτη εκείνο το παιδί ναι σίγουρα γι' αυτό γι' αυτό μιλάς έτσι επειδή είσαι μάνα. Ναι. ναι. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Μια μάνα λοιπόν, φίλε εδώ αγαπημένη ακροατρία. Λέει το πολύ απλό αυτό το οποίο και η τελευταία ασφάκα στην βαλαόρα μπορεί να σκεφτεί ότι οι ίδιοι εκτρέφοντας αυτή την κατάσταση οι ίδιοι σπρώξαν τον κόσμο εκεί που τον σπρώξαν και αναφέρθηκε σε άλλες δολοφονίες για τις οποίες ασχολήθηκαν μία-δυο μέρες, μισή μέρα και δεν τότε δεν κινδύνευε η δημοκρατία τώρα κινδυνεύει η δημοκρατία και στείνουν όλα αυτά που στείνουν πολύ σωστά, τα πήραν όλα όπως παρατήρησε εδώ η, η μάνα τα πήραν όλα από το λαό μισθού, συντάξεις, φάρμακα ας του επιστρέψουν κάτι. Ποιο να το επιστρέψει και γιατί, <Ρι> Όταν λοιπόν φτάνεις στο σημείο να βγάζεις και τα παλιά, τα παλιά τώρα λέμε, τα, τα βαριά όπλα τύπου καψί και να σου λένε βρήκε τον έλεγχο τώρα ο καψίς, Μεγάλε. Οι αγανακτισμένοι εξέθρεψαν το φασισμό και τον ναζισμό. Κατάλαβες. Η κερατέα εξέθρεψε τον ναζισμό και τον φασισμό. Οι σκουργίες εξέρχευκαν τον ναζισμό και τον φασισμό. Μπορείστε, παρακαλώ. Mm. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολύ ωραία παρατήρηση ενό φίλου Ακροατή. Ο, ουσιαστικά αυτά που γράφει ο Καψή είναι προειδοποίηση. Μην και στηθεί ξανά μπροστά στη Βουλή και μου τζώσει και πει καμιά καγιά κουβέντα, είσαι να ζηστείς. μη Μην και βγει να υποστηρίξει τον τόπο σου όπω οι σκουριώτε και οι κερατιώτε, είσαι φασίστας και να ζεστή. Ταμπελίτσε τα για του μελλοντικού ε, ανθρώπου, να μην πούμε αγαναχτισμένου και δυσαρεστηθούν κάποιοι, για του με... Μελλοντικούς ανθρώπους Οι οποίοι θα σκάσουν Απέναντι σε μια κατάσταση Γιατί δεν μπορεί Κάποια στιγμή σκάς ρε παιδί μου Δεν γίνεται δηλαδή Σε παρακαλώ πάρα πολύ Κατάλαβες Αυτή είναι η κατάσταση Τα ζητάμε εδώ γιατί έχουμε και τον πολιτισμό από πάνω από το κεφάλι μας Κατεβαίνουν σακούλες με σκουπίδια από πάνω Καταλαβαίνεις τώρα ε, Τέλος πάντων αυτοί ε, Ανήκουν στη μεγάλη μερίδα των σκεπτόμενων Τέλος πάντων Λοιπόν ε, σου κολλάει την ταμπελίτσα ο κύριος Γιάννης Καψής Λοιπόν σου κολλάει την ταμπελίτσα Και σου λέει πρόσεξε μεγάλη. Δεν έχεις ούτε σπίτι να υποστηρίξεις Μη και αγαναχτίσεις Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε Είσαι ναζίστας, έτσι Απ' την άλλη, αν πεις κάτι Είσαι, ξέρω εγώ, σου Πώς ε, το είπαμε, κουκουλοφόρος ε, είσαι, είναι, είσαι άκρο τέλο πάντων Είσαι άκρο Άνθρωπος, άνθρωπος Και πάνω απ' όλα Έλληνας δεν μπορείς να είσαι Ορίστε παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι και είναι τραγικός ο τίτλος Ποιος φταίει, καθρέφτη έχεις Φυσικά εμείς έχουμε καθρέφτη Εσύ έχεις καθρέφτη Εσύ ο Γιάννης Καψής Κοιτάχτηκες ποτέ στον καθρέφτη Τι είναι αυτό τελικά Με αυτές τις μούμιες Της σοσιαλιστικής κατάστασης στην Ελλάδα Οι οποίοι αφού τη φτιάξαν έτσι που τη φτιάξαν αυτή την κατάσταση Τους έχουμε σήμερα να δίνουν και γραμμή Να δίνουν και γραμμή τώρα σου λέω να φωτογραφίζονται οικογενειακώς με τον Ομπάμα, να, κάνουν, να γράφουν άρθρα αν έχουμε καθρέφτη εμείς, αλλά οι, αυτοί έχουν τον άλλο, το μαγικό καθρέφτη, που τον ρωτάνε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιος είναι ο πιο σοσιαλιστής και πιο δημοκράτης» και του απαντάει ο καθρέφτης «Εσύ ρε Μάπα, είσαι ο πιο δημοκράτης και ο πιο σοσιαλιστή. Τέτοιο καθρέφτη έχουν αυτοί, μαγικό καθρέφτη. Ξήραν την κατάσταση Διαλύσαν μια χώρα Εξεφτελήσαν ένα λαό Πολιτιστικά, οικονομικά, ηθικά Πάνω απ' όλα Και έχουν μούτρα αυτοί, αυτοί οι τύποι Αυτοί οι τύποι αυτή τη στιγμή Έχουν μούτρα να γράφουν στις δημοκρατικές τους εφημερίδες Έτσι Αυτά τα οποία γράφουν Αν έχουμε καθρέφτη εμείς Αλλά ο καψής βέβαια Στον καθρέφτη δεν μπορεί να δει Ούτε το μούρη του ούτε μούρη των παιδιών του Κατάλαβε. Δεν μπορεί να τη δει Δυστυχώς μεγάλε δυστυχότατα ε, Λοιπόν οι Αύριο θα κάνουν πορεία Θα κάνει πορεία η κοινότητα εφέδρων Ειδικών δυνάμεων στο Σύνταγμα Όπου με, με την, ανακο, με την ανακο, ε, με ανακοίνωση Αυτή την πορεία Την στηρίζουν και οι απόστρατοι αξιωματικοί Όπου φαντάζομαι αύριο να πούμε Θα βγει θα κυκλώσει το Σύνταγμα η Δημοκρατία Κατάλαβες Και όλα αυτά τα, τα λένε βόμβες Τα, λένε, τα, τα παρουσιάζουν Λες και λες, λες και χτύπ, σι, φο, Βάρεσαν οι σιρήνες Όπως βάραγαν οι στην κατοχή Όπου τα Στούκας πόλεις Χωριά και άλλα πράγματα you, Όλο αυτό το πανηγύρι Δεν έχει καμία σχέση Μα καμία σχέση με το πρόβλημα, με τα χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Me, Διότι δεν έχουμε μόνο τους εντόπιους. Έχουμε και τους ξένους. Run, Μας λέει τώρα ο Guardian ότι η ελληνική δημοκρατία κινδυνεύει. Μετά no. τη μετά τη Χρυσή Αυγή Τώρα η ελληνική δημοκρατία κινδυνεύει και από το στρατό Κατάλαβες Κινδυνεύει η ελληνική δημοκρατία Να ψάξουμε να βρούμε τα πρωτοσέλιδα της Guardian Του Guardian Της Guardian Ρελί. Την αιτία να δούμε τι έγραφε Αν κινδύνευε η ελληνική δημοκρατία Ή αν ήταν η ελληνική δημοκρατία Θα το κάνουμε κι αυτό Αλλά τι να κάνουμε Δυο χεράκια έχουμε Κυρία μου και κυρία μου Κατάλαβες δεν μας φτάνουν οι εντόπιοι αναλυτές Κατάλαβες Έχουμε και τους απόξο Πάρτε παιδιά Όπως λέγαμε παλιότερα Το χρήμα μοιράζεται με τη Σέσουλα πια Όταν λέμε με τη Σέσουλα με τη Σέσουλα Παρακαλώ Πώς το λες φίλε Και το 44 κινδύνε η δημοκρατία Και ήρθαν εδώ οι Άγγλοι Αλλά βέβαια ο Guardian καλά κάνει και τα γράφει αυτό Όταν βρίσκονταν και τότε Αλλά και σήμερα Έλληνες Που έλεγαν στο σκόμπι Στρατηγέ μου η στρατό σου Ποιος ξέρει τώρα ποιος είπε στη Μέρκελ Μέρκελ η στρατόσου. σου Αλλιώς πως θα έβγαινε ο να πει Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Κυρία μου, κυρία μου, θα σου θυμίσω μια είδηση την οποία είπα, ε, είχαμε πει ένα, ενάμιση χρόνο τώρα. Ο, ο γιος Γερουλάνος, το αστέρι αυτό της πολιτικής, ήταν Υπουργό πολιτισμού και σε ανίποπτο χρόνο έδωσε 13 εκατομμύρια ευρώ στη μαμά, η οποία διευθύντρια του Μουσείου Μπενάκη, για μια έκθεση η οποία θα γινόταν τώρα, ε, των ημερών, τις μέρες που μιλάμε, στη Νέα Υόρκη. 13 εκατομμύρια ευρώ ντουγκάται στο χρήμα. Πρόσεξε τώρα, Μεγάλη. Ο αφρό τη βυζαντινής Τέχνη από, από τα ελληνικά μουσεία μεταφέρεται στι Ηνωμένε Πολιτείε για τη μεγάλη έκθεση στην Ουάσιγκτον. Με συγχωρείτε, δεν είναι στην Νέα Υόρκη, είναι στην Ουάσιγκτον. Αυτό είχε σχεδιάσει λοιπόν ο μεγάλο πολιτικό Γερουλάνο με την πρωτοβουλία, όπω είπαμε, τη μαμά που είναι πρόεδρο του Ίδρυμα Μπενάκη. Λοιπόν, ένα από τα αμερικάνικα μουσεία με το οποίο θα συνεργαστεί το ελληνικό κράτο για του Βυζαντινού ε, θησαυρού έχει. Πληθώρα κατηγοριών για αγορές αρχαιοτήτων από αρχαιοκάπηλους Εδώ όμως εμείς δεν θα σταθούμε στο αλισβερίσι όλων αυτών των απαταιώνων Θα σταθούμε στο νόμο που σας παρουσιάσαμε μόνο εμείς Που υπέγραψε ο παππούλιας πρόπερσης το καλοκαίρι Που βάραγαν τον κόσμο όξο στο δρόμο Τον σάπιζαν με τη χίλαρη για τις αρχαιότητε. Σας τον παρουσιάσαμε το νόμο Σας τον αναλύσαμε το νόμο να μην τα ξαναπούμε όποιος θέλει Το έχω ανεβασμένο στο ραδιολόγο Ας τον ξαναδιαβάσει Να δει ότι ό,τι φεύγει από την Ελλάδα Δεν ξαναγυρνάει πια Αν γουστάρουν θα στο γυρίσουν Και πάνω απ' όλα Πάνω απ' όλα Μεταφέρουν και παίρνουν Ό,τι θέλουν Είναι νόμος Ψηφισμένος Τη μέρα που ήρθε εδώ η Χίλαρη Και συναντήθηκε με τον Κάρολα και όξω! άξο κινηγάγαν τον κόσμο και τον δέρναν ανελέητα. Άρα καλό. Φυσικά χαιρέτατα Φυσικά χαιρέτατα Διότι είπαμε Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα Μπορεί να βγει κανένα ζουρλός να, να πει καμιά κουβέντα Αλλά θα του είχε διαφύγει του ζουρλού Ότι αυτά πια Φεύγουνε Κλέβονται Πάνε εκεί που πάνε Με νόμο του κράτους Και όχι μόνο αυτό Αυτή όλη την ιστορία τη χρηματοδότησες Τα είχε σκάσει από τότε στη μαμά Ο Παύλος Της τα είχε δώσει σας είχαμε από εδώ πει την είδηση Αλλά αυτές οι ειδήσει περνάνε στα ψηλά Κατάλαβες, ήταν δικό μας παιδί τότε ο Παύλο. Ήταν τη κυβερνήσεω Με το ναι, με τον ηγέτη Το Γιουργάκη, ναι Εν τω μεταξύ αν ψάξετε να δείτε τι στέλ, τι θα στείλουν Μιλάμε για μοναδικά κομμάτια έτσι Μιλάμε για ε, Ποβερής τέχνης κομμάτια Λοιπόν Τα οποία Αποχαιρέτατα Διότι Λογικά δηλαδή και νόμιμα Και νόμιμα πάνω απ' όλα Δεν θα τα ξαναδείς Ρωτάει λοιπόν τον Όλη Ρεν Έλληνας Ευρωβουλευτής Για Τις Απολύσεις Και Αυτό το, το παιδί το μπουμπούκι λοιπόν Δίνει με την δήλωσή του Το πράσινο φως για ομαδικές Απολύσεις για να υπάρχει όπως μας είπε Όπως μας δήλωσε Επιχειρηματική ευελιξία Διότι άμα δεν, απο, δεν αμολάς Απολάς Πες το πως θες ρε παιδί μου Νίνα Πολύ. Λοιπόν, αν δεν του διώχνει έτσι ομαδικά, δεν έχει επιχειρηματική ευελιξία. Επιχειρηματική ευελιξία έχει με αυτά που σου λέει ο κάθε όλη Ρεν. Διότι εσύ, εσύ, Ως ελληνικό μυαλό, πάντων, δεν μπορεί να τα σκεφτεί αυτά. Yeah. Τελείωσε η κατάσταση. Yeah. Θέλει επιχειρηματική ευελιξία. Yeah. Σούταρε, σούταρε, διώξε κόσμο πυρομαδών. Πήρ μαδών, πήρε καταβούληση Λοιπόν Διότι διότι, Θα μου πεις Ρε φίλε Και πόσοι μείναν να, να τους απολύσουν ομαδικά Αυτοί που μείναν ξέρουν αυτοί Τα έχουν πιασμένα από παντού τα γιοφύρια Εγώ πάντως είμαι Τρελά χαρούμενος Αρχίζω και μαζεύω αποδείξεις oh, Και σας παρακαλώ πάρα πολύ Όσοι έχετε περισεβούμενες αποδείξεις Να τις βάζετε σε ένα φάκελο να μου τις στέλνετε no, Χαίρομαι πάρα πολύ σου λέω Ζω μέσα στην πλέρια χαρά Διότι no, μου είπε no, το Υπουργείο no. Ότι ε... Θα βάζει σε κληροτήδα τις αποδείξεις Που θα καταθέτουμε εμείς οι φορολογούμενοι Και ο τυχερός φορολογούμενος Θα παίρνει δώρο ψυγείο και ταξίδια of... Ναι σου λέω είμαι, είμαι, είμαι χαρούμενος, τόσο πολύ χαρούμενος Που δεν λέγεται Ανακαλό <laughs> Άσε να τα πάρω εγώ που θες και μίξερ να πω Λοιπόν που λες ε, Ελληνοπίτε μου Λοιπόν ε, σκέφτηκα πάρα πολύ καλά Να πάρω και το ψυγείο Να πάρω και εγώ το μιξεράκι Να τα πάρω όλα αυτά τέλος πάντων ε, Να μπω στην κληροτήδα του Υπουργείου Που θα μου δώσει το δώρο Αλλά απ' την άλλη σκέφτηκα πού να τα βάλω Αφού θα μου πάρουν το σπίτι σε λίγο <laughs> Τι να κάνω Λοιπόν Η ζωή μας κατάτησε τηλεπαιγνίδι μεγάλε Ορίστε παρακαλώ oh, Περίμενε θα σου το πω τώρα το έχω, το έχω Το έχω περίμενε Το έχω σου λέω Διότι δεν σκέφτηκα μόνο ότι θα μου πάρουν το σπίτι Σκέφτηκα ότι αντί και μου κάνει ντου Ο εφοριακός ο Σδόε, και μου λέει ω Δοε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που το βρήκε στο ψυγείο και του λέω το κέρδισα από το Υπουργείο. Ενώ μου την απόδειξη, μου λέει ω Δοε. Έχει την εντύπωση εσύ, εσύ ότι το Υπουργείο θα μου δώσει έναν απόδειξη ότι το κέρδισα και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί να μην πάω εγώ στο Υπουργείο. Έλα, έλα, έλα. Εδώ. Γιατί να μην πάω στο Υπουργείο εγώ, έλα δω ναι. Γιατί να μην πάω εγώ στο Υπουργείο, να του πω, δώ μου την απόδειξη που αγοράζω στο ψυγείο. Θέλω να δω την απόδειξη που αγοράζω στο ψυγείο. Θα αυτοκτονήσω ρε Θα μαρεθώ μόνος μου ρε Θα αυτοκτονήσω τέλος <laughs> <laughs> <laughs> Θα αυτομαστιγωθώ <laughs> Σωστά Σωστά σωστά <laughs> Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Είμαι πολύ χαρούμενο Σου λέω Θα κερδίσω ψυγείο, μίξερ Θα κερδίσω ε, Αυγουλιέρα, θα κερδίσω διάφορα Εσένα τώρα, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, εσένα, εσένα, εσένα, εσένα λέω, εσένα, εσένα. Πού σε εκεί να πούμε, κάπου εκεί που ακού και είσαι, α πούμε, παλαμακιστή όλων αυτών των, των τύπων. Με συγχωρεί, το βλέπει σοβαρό από το πράγμα. Διακρίνει καμία σοβαρότητα σε αυτή τη, την απόφαση του Υπουργείου και τελικά εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτοί οι τύποι που σκέφτονται και υλοποιούν το πραγμα Διακρίνεις καμια σοβαροτητα σε αυτη την αποφαση του υπουργειου και τελικα αυτά, στο τέλο θα σε σώσουν. Παρακαλώ Καλό Μου λέει ένας τηλεγραφτής, δεν γνωρίζεις, μου λέει μια λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή η λεπτομέρεια. Ότι οι συσκευές θα είναι από τη Siemens και ταξίδι θα πηγαίνεις στο Βερολίνο. Λοιπόν, ναι μωρέ, ξέρεις γιατί θα πηγαίνω στο Βερολίνο να μου ρίχνουν. Με να μου ρίχνουν κιόλα. Τσέσαι με το Βούρντολα ήρθες δικαίωμα, φάε Λοιπόν, <χλήμα> που λες αυτά <ΣΣΣΣ> ο, ο Καμένος Έκανε μήνυση Εναντίον του Πάχτα και της Ελντοράντο Για τα εγκλήματα που έχουν τελεστεί Εναντίον των κατοίκων της Χαλκιδικής Δηλητηριάζοντας Τους κατοίκους εκεί πέρα Μέσω του πόσιμου νερού και των χωραφιών Από όπου θρέφονται Λοιπόν Λέ μου λε Τώρα αφού δεν είπαμε, δεν είπα καψίς, ρε, ότι αυτοί εκτρέψαν τον Ναζισμό, τι μήνυση τους κάνεις ρε Καμένη. Αλλά το θέμα είναι ότι ε, πάνω μου έκανες σε λάθος πρόσωπα μήνυση Έπρεπε να γίνει εναντίον της κυβέρνηση που με την επένδυση της Εντοράντου το έχρισε, πρόσεξε Εσύ είσαι και στη Βουλή, τα βλέπεις αυτά Έργο δημοσίου συμφέροντος Έτσι το έχρισε το έργο Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον είναι να γίνουν όλα αυτά τα οποία, για τα οποία ε, εμείνησε ο Καμένος την Ελντοράδο και τον Πάχτα. Να δηλητηριάζουν νερό, ε, γη, να, να τα κάνουν όλα εκεί γης μαδιάμ για να είναι καλά η Ελντοράδο. Σε λάθος πρόσωπο. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ε, αυτός ο οποίος έχρησε έργο δημοσίου συμφέροντος στην κατάσταση και πάνε θυμόσαστε που πήγαινε ο Μπουμπούκος απάνω. Ο σοβαρός Μπουμπούκος μου ο, ο, ο, ο πολέμαρχος του ναζισμού ο Μπουμπούκος μου αρε και τους έλεγε διάφορα εκεί στους κατοίκους των σχουριών τα ξεχάσατε αυτά πολλάκια μου ε μπορείτε παρακαλώ Πάει το μυαλό, ρε παιδί μου. Α, το έκαναν δηλαδή για να φανεί το πόσο καλό υπουργό είναι ο Μπουμπούκο. Πολύ σωστή και Πού να τα σκεφτώ αυτά, εγώ τώρα να πω. Μένα. Ότι του ποτίζουν αρτσενικό, του χτυπάει καρκίνο, έρχονται, του σώνει ο Μπουμπούκο με τα γενόσιμα και όλα αυτά. Και βέβαια, μια κύπε γενώσιμα πριν κύριε, αρχίσουν τα πανηγύρια, θα είδε την είδηση, λέω τώρα, μήπω την είδε, ότι. Ε, η εταιρεία που κόπτονταν εδώ ο βέρδος να φέρει τα γενώσιμα ε, Μια εταιρεία στην Αμερική Απαγορεύθηκαν τα φάρμακά της διαπαντός Διότι δεν ήταν απλή ζαχαρούλα Έκαναν και κακό σε όσους τα έπαιρναν Εδώ συγγεί χθίως Στην Αμερική ε, τους πήραν φαλάκι, Τους πετάξαν στον Grand Canyon εδώ δεν έχουμε Grand Canyon Εδώ έχουμε τσέπη Θυρίδα, Θυρίδα Canyon Ρίξε μας τη Θυρίδα και σε κάνουμε νόμιμο Ορίστε παρακαλώ <μου> Ναι Ναι Μόνο που είμαστε λίγοι <και> Ναι Μάλιστα Γίναμε Αφρική λέει εδώ ένα φίλο με να κάνουν πειράματα με τα γενώσιμα σε εμάς Ξέρω εγώ τι να σου πω Ότι και να σου πω θα σε κοροϊδέψω Πάντως όπως σου είπα πριν εμείς εδώ δεν έχουμε Grand Canyon για να του διώξουμε την εταιρεία των γενώσιμων που είχε σκίσει τα εσωρουχά του ο Λουβέρδο ο Λουβέρδος για να την βάλει στην Ελλάδα Έχουμε Grand Therida. ρίξε μέσα πράγμα και στα κάνω εγώ όλα λουλούδια εδώ Κυρία μου, κυριέ μου, λέγαμε προχθές ο, για την απόφαση καταπέλτη του Αρίου Πάγου εναντίον του Γερμανικού Δημοσίου και φυσικά την άρνηση του Υπουργού επί Δικαιοσύνη Δικαιοσύνης, κυρίου Αθανασίου, όπου ήθελε να εξετάσει παραμέτρους, τα είχαμε πει εκείνη τη μέρα, όμως τώρα πρόσεξε, οι, οι, ομο, οι ομολογιούχοι οι Γερμανοί κάνουν μήνυση εναντίον του ελληνικού κράτους για ομόλογα του ελληνικού κράτους που κατήχαν και με το κούρεμα έχασαν την αξία τους. Και για να μην συνεχίσω παρακάτω, εσύ τι λες? Δεν θα την κερδίσουνε τη μήνυση οι Γερμανία Έχεις καμία αμφιβολία? Μιλάμε ότι δεν θα χρειαστεί οι δικηγόροι ούτε τα δικόγραφα, πώ τα λένε αυτά να γράψουν. από τα αποδητήρια την έχουν κερδισμένη τη δίκη. κύμα αγωγών λοιπόν Γερμανών ομολογιού ο κατόχων ελληνικών ομολόγων εναντίον του ελληνικού ναι βρε ελληνικού κράτους 1,3 δις ανεξόφλητη λογαριασμή στη ΔΕΗ 1,3 δις ξαναρωτάμε μάτα ξαναρωτάμε ξαναματαρωτάμε το κοινωνικό αγαθό αυτό θα συνεχίσει πολύ να είναι ο δίμιος μερίδας του ελληνικού λαού. Διότι δεν είναι μόνο τα κόλπα τα οποία κάνουν πως κοινωνικό αγαθό στο πουλάνε σε τιμή ε, πλατίνας, είναι και τα ότι το χρησιμοποιούν και ως ε, δίμιο για να φοροεισπράξουν. Όλα αυτά τα οποία σκέφτονται, χαράτσια, είναι και το ότι προχθές Προχθές που σφαζότανε στην τηλεοπτική τους δημοκρατία για όλες αυτέ τις αυλούμπες η Τρόικα σου είπε μεγάλε μια χαρά πάει απ' τη ΔΕΗ θα εισπράττονται όλα Μουσική. Κανακίνημα εναντίον αυτής της κατάστασης ουκουγέγι 5800 στο ευρώ αυτή τη στιγμή χροστάν οι Έλληνες φορολογούμενοι στο δημόσιο ε, μέσα σε ένα ε, ε, μήνα περίπου. Αυξήθηκαν κατά 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων Ελλήνων προς το δημόσιο. Και το ερώτημα είναι, ξανά μα Αυτή αυτοί όλοι είναι φοροφιγάδες, Σαν να τα ρωτάμε. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχουν άνθρωποι που τους τα πήρες όλα και δεν έχουν να σε πληρώσουν Από πού δεν έχουν να εκποιήσουν τίποτα άλλο Και τη ζωή τους την ίδια να εκποιήσουν δεν πιάνουν μία για να σε ξοφλήσουν. Παρακαλώ Πολύ ωραίο αυτό που μου είπε ο φίλος τηλεακροατής Οι μοναδικοί φοροφυγάδε το μεταφέρω που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι οι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν το χρέος, το, κάνουνε, το μεγαλώνουνε αλματοδός και το φτάνουν σε διστεώρατα, σε διστεώρατα ύψη Δεν είναι η αγανάχτισμενη. Είναι η πολιτική, έχεις δίκιο φίλε Κυρία μου, κυριέ μου, σας είχαμε πει προχθές για τον πατέρα ο οποίος τον εξεφτελίσαν, τον σύραν στα δικαστήρια Ποιος τον έσυρε, μα τα απολυκαταστήματα τζάμπο Βεβαίω. Και βέβαια όπως καταλαβαίνεις τώρα, τον πατέρα θα τον βγάλουν ζουρρό, θα τον βγάλουνε κλεπτομανή Ήδη, ήδη, ήδη το κάνανε Ήδη το κάνανε, είπαν ότι ο άνθρωπος ήταν συστηματικά κλέφτη Και όλα αυτά τα πράγματα rolling, long, baby, right Και είναι πραγματικά λυπηρό Είναι πραγματικά λυπηρό ένα αδύναμος άνθρωπος σαν αυτόν τον πατέρα Να βρίσκεται απέναντι σε τέτοιους μηχανισμούς Σε τέτοιους μηχανισμούς και να τον λιώνουν κανονικά και να μην, να μην μπορεί να αμυνθεί. Να μην μπορεί να υποστηρίξει την αξιοπρέπειά του πάνω από όλα. Και φυσικά θα πήγαινε συνεργείο της ΔΕΗ να κόψει ε, το ρεύμα από παιδικό σταθμό στην Ιγκομενίτσα. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην πάει να κόψει το ρεύμα. Θέλουνε και φως εκεί τα παιδάκια. Ίσως μπορεί να βάλουνε καμιά σόμπα, θέλουν και σόμπα μεθάδρου για να συσταθούν. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πολύ καλά κάνουν Και τα παιδάκια να τα κόψετε όλα Τι τα θέλετε τα παιδάκια ρε δέοι Παρακαλώ ε, Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ ε. Βεβαίως που λες μεγάλε Αυτά κάνουνε Και εντωμεταξύ εκείνο που σε τρελαίνει Εκείνο που σε τρελαίνει Δεν είναι ρε παιδί μου Ότι ήρθαν εδώ δεν ήρθαν με στολές Και σου έχουν μπουκα το τουφέκι Και σε ξεκοιλιάζουν όπως έκαναν στο κομμένο. Αυτά τα κάνουνε Άνθρωποι, δηλαδή αυτό το συνεργείο που πήγε εκεί στην Ιγκουμενίτσα, είναι Ιγκουμενιτσιώτε, έτσι. Βέβαια στον παιδικό αυτό σταθμό σίγουρα δεν πηγαίναν τα παιδιά του. Πηγαίναν τα παιδιά κάποιων άλλων. Αυτό είναι που σε τρελαίνει πια. Ότι προκυ... ακόμη και σήμερα προκειμένου να βολέψουν το δικό του ποπό, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, προκειμένου να περάσουν καλά, γιατί νομίζουν ότι δεν θα του ακουμπήσει τίποτα, δεν οροδούν προουδενός ούτε απέναντι στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά. Είναι τον άλλον, βλέπεις. Δεν είναι δικά τους. Κυρία μου και κυρία μου, όταν φτάνει κάποιος 83 χρονών και δεν έχει να τα ανταπεξέλθει πια, γιατί η σύνταξή του έχει εξανεμιστεί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. Λοιπόν, είναι η κατάσταση τρέλα. Ένας 83χρονος λοιπόν χάρισε το σπίτι του στο Δήμο γιατί τα τέλη που του ζητούσαν να πληρώνει ήταν δυσβάστακτα. Δεν, <coughs> με σχωρείτε, δεν τα χώραγε και αυτά η σύνταξη του ΟΓΑ που έπαιρνε. Δεν δύναμε, είπε ο άνθρωπος, να καταβάλω παράνομες απαιτήσει του Δήμου σας. Σας δηλώνω μετακλήτως με την παρούσα μου ότι σας παραχωρώ, σας δορίζω κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, την εν λόγω μου και αποξενώνομαι αυτή από σήμερα. Ε, Έλληνά μου Αυτά συμβα... Δεν συμβαίνουν δίπλα σου πια Συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σου Δεν ξέρω πως τα ακόμη Τα ανέχεσαι παρακολουθώντας Αυτό το πανηγύρι Το οποίο εξελίσσεται Καθημερινά Παρακαλώ Παρακαλώ Έτσι όπως το λέει φίλε μου Αυτός ο παππούς παίρνοντας σύνταξη του ΟΓΑ τα όργος σε χωράφια ε, Έχει ακριβώς την ηλικία του, του σαν πρόεδρο. Ο ένας είναι στα προεδικά μέγαρα Στις Λευκάδες υπογράφοντας Τους νόμους που είπαμε χθες Και ο άλλος μη αντέχοντας πια Δίνει το σπίτι του Πάρτε το τους λέει το σπίτι Φαντάζομαι ότι σε όποιο κόμμα και Όποιον χώρο κι αν υπερασπίζεσαι Μελίσα Διότι αυτό βλέπουμε τις τελευταίες μέρες Αυτό το πρόβλημα Μπορεί να μην σου λέει τίποτα Μάλλον δεν σου λέει τίποτα Αλλά, αλλά Είναι μέσα στο σπίτι σου Δεν είναι δίπλα σου πια Παρακαλώ Όχι μόνο αν ήτανε κα... Κοίταξε ξέρεις ποια είναι, δεν είναι καρέτα-καρέτα ο παππούς Αν ήταν καρέτα-καρέτα θα τον βοηθούσα Κατάλα, θα τον κάνω, αλλά πάνω του ντύσω εγώ καρέτα-καρέτα Έτσι Έτσι, έτσι, έτσι Α, <�ίσαι> περίμενε, <Isaac> Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει για να κλείσω. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κυρία μου και κύριε μου, όπω λέγαμε εδώ και με το φίλο που πήρε τηλέφωνο, ο παππούς δεν είναι καρέτα-καρέτα να ενδιαφερθεί κανένα γι' αυτό. Και <laughs> όπω και τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό δεν ήταν καρέτα-καρέτα, δεν είναι καρέτα-καρέτα, για να μην του κόψουν το ρεύμα, οι φέροντε στην ελληνική ταυτότητα στην κολότσεπη, οι οποίοι πήγαν να το κόψουν. Να κλείσουμε με αυτά τα θέματα, να μην μπούμε περισσότερα σήμερα φαντάζομαι ότι θα σας κουράσαμε και το μόνο το οποίο απομένει είναι να σας είχα ένα τάξι να ακούσετε ένα ωραίο και το οποίο την προηγούμενη φορά δεν το παίξαμε ελάτε να το ακούσουμε όλοι μαζί και να κλείσουμε Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί η ώρα το θεία. να περνάμε με μουσικέ εξαίσθησει! Με συγχωρείτε για τα λαθάκια αλλά. Δεν γίνεται Για να δω Θα προσπαθήσω πάλι να το ακούσουμε Γιατί αξίζει τον κόπο <Συσχελίου> Νομίζω ότι θα ακουστεί καλά τώρα <Συσχελίου> Για ακούστε. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί η το θείαστος να περνά με μουσικές εξέσει, με φωνές Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες Μια νοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει Πάντο να μην γεραστεί. Μην πει πω ήταν ένα όνειρο πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάται ελπίδε τέτοιε μη καταδεχτεί. Σαν έτοιμο από καιρό. Σαν θαραλέο. Σαν πουτεριάζεισαι που, που αξιώθηκε μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο. Φτιάκουσε με συγκίνηση. Αλλά όχι με τον διλόντα παρακάλια και παράπονα. Ως τελευταία αναπόλαυση του ήχου. Τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεία σου. Αποχαιρέται την την Αλεξάνδρια Κούνα της Μαντίλη σου λέω ότι αποχαιρέται την Κούνα της Μαντίλη, Κούνα Κυρία μου κυριέ μου Τελειώσαμε για σήμερα Θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή του Καναλάρχου Διότι οι ανειλημμένες στον ε, Κάνουν να αποσιάζει σήμερα Εμείς αύριο όπως πάντα, όπως γνωρίζετε Αφού σας ευχαριστήσουμε για την ε, υπομονή σας για, τα, για τις επεμβάσεις σας, τις διορθώσεις σας και όλα αυτά Και αφού ευχηθούμε να είσαστε πάντα καλά, πολύ καλά Γεια και χαρά σας φημ στεο